Γεια και χαρά σας αγαπητοί ακροατές Αυτό είναι το δέκατο επεισόδιο του Newscast Και με αυτό το επεισόδιο Να πούμε ότι διπλασιάζουμε το, Τον αριθμό των ψηφίων των εκπομπών μα. Όσοι καταλάβατε καταλάβατε έτσι δεν το ξαναλέω Είμαστε μεγάλη παρέα σήμερα Είναι ο Γιώργος yeah. Ο Αποστόλη, yeah. Ο Άγγελο. Yeah. Και έχουμε και ένα guest star σήμερα Τον Γιάννη ή αλλιώς I'm Oshak Γεια σου Γιάννη yeah. Και έχουμε πολλά ενδιαφέροντα θέματα να πούμε Τώρα ήρθε η ώρα για ένα τεχνολογικό θέμα, ε, για το οποίο θα μιλήσει ο guest σήμερα ο Γιάννης. Γιάννη, για πες μας για το νέο Thunderbird 2. Πρώτα απ' όλα, καλησπέρα σε όλους από μένα. και Πράγματι, πριν από λίγες μέρες ανακοινώθηκε από το Mozilla Foundation το... η έκδοση 2 του Thunderbird, ε, ο οποίο είναι ένας εναλλακτικό email client αντίθετα στους κλασικού email client που έχουν και τα macOS και τα Windows. Ε, οι προσθήκες που έγιναν ε, στο interface του client ε, δεν είναι και τόσο μεγάλες, προσθέθηκαν σίγουρα tags για τα mail, αυτό δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να χρωματίσει κατά βάση ένα mail αναλόγως με το σε ποια κατηγορία θέλει να το κατατάξει και υποτίθεται ότι στον ε, νέο client θα προσθέτωθαν και κάποιες, ε, ποια features του gmail, Από όλα αυτά όσο και αν έψαξα δεν βρήκα πού ακριβώ είναι κρυμμένα αυτά τα features ε, um, κατά βάση... Αν um, προστέθηκαν δε. Ναι, αν προστέθηκαν φυσικά. Όπως. Ε, και κατά βάση το παραμένει το ίδιο περίπου interface με το Thunderbird το 1.5 που είχαμε συνηθίσει μέχρι τώρα. Έχει επίσης ε, searches you type ε, στο search field, δηλαδή δεν χρειάζεται ο Χρήστης να πατήσει enter φορά που βάζει κάτι για να αναζητήθει μέσα στα mail, αλλά του επιστρέφει αυτόματα τα mail που περιέχουν το συγκεκριμένο search query. Ε... Να σε ρωτήσω δύο πράγματα. Και... Ε, μπορεί να φτιάξει σχετικά σου tags ή έχει μόνο τα κλασικά. Τα δικά του, τα, τα που είναι by default. Αυτό το feature δεν το ψάξε και πολύ, δεδομένου ότι πλέον δεν χρησιμοποιώ Thunderbird αλλά χρησιμοποιώ Outlook. Και κάτι άλλο άκουσα ότι μπορεί να πλοηγηθεί μπρο-πίσω στα email σου. Ναι, αυτό ισχύει ότι υπάρχει back και front κουμπί που μπορεί να πηγαίνει στο ακριβώ προηγούμενο mail που έβλεπε. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο το feature είναι βολικό. Αλλά... Λοιπόν, Thunderbird ή Outlook. Είναι ένα κλασικό ερώτημα. Για μένα, αν και είναι εκπληκτικό το πως το Thunderbird ανοίγει τα inboxes ειδικά σε IMAP servers και κατεβάζει κατευθείαν τα καινούργια mail ενώ το Outlook τουλάχιστον σε μένα αργεί αρκετά για να κατεβάσει τα καινούργια mail πιστεύω ότι η ενσωμάτωση που δίνει το Outlook μεταξύ του calendar, των, του do-list, των tasks και όλα αυτά σε συνδυασμό με το mail είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να το βρεις ούτε με το Thunderbird ούτε με ένα calendar plugin που διαθέτει το Thunderbird Θέλει κάποιο να σου θέσει τίποτα? Ε, όχι απλά και εγώ να πω ότι θα σχέσω με τον Γιάννης το, ότι το plugin που υπάρχει για τον Thunderbird το calendar δεν είναι πάρα πολύ καλό τουλάχιστον όχι τόσο όσο του Outlook οπότε συμφωνώ μαζί του και επιπλέον μια ακόμη διαφορά που προσωπικά εμένα που με βολεύει είναι και, ότι είναι και το compatibility που υπάρχει το Outlook με κάποιες φορτές συσκευές όπως κινέα τηλεφώνω κλπ όπου μπορείς να συγχρονίζεις το ημερολόγιο και τις δουλειές που έχεις να κάνεις είναι ευολικό με το Thunderbird δεν γίνεται κάτι τέτοιο Να πούμε ότι στο site υπάρχει link ε, από ένα blog τους Wicked Geeks τους χαιρετίζουμε όπως μας χαιρέτησαν και αυτή σε στο προηγούμενο podcast τους. Αυτά για το συγκεκριμένο θέμα I'd snap where we remember Ανακοίνωση: Το newscast πλέον έχει κατατεθεί στο iTunes Store για review και σε λίγε ώρε, αν το iTunes crew αποδεχθεί το συγκεκριμένο podcast για να εμφανιστεί στο iTunes Store, οι φίλοι οι οποίοι έχουν iPod και όσοι χρησιμοποιούν φυσικά το iTunes ως το βασικό του media player θα μπορούν να κάνουν subscribe στο συγκεκριμένο podcast και να το ακούνε όποτε γουστάρουν. Oh, Γιώργο. Εσύ το πουλή gangster το ξέρει. Εγώ το ξέρω γιατί ήμασταν στον κέτο με τι αλυσίδε και τα αγκάνια. <laughs> <laughs> Καλό. Φιλαράκι. Και για πέζα τι ακριβώ είναι αυτό για Κοίταξε, να το και οι φίλοι. μου αποστολή. Εδώ πέρα το, το gangster πουλή κάνει το εξή. Σε αντίθεση, σε αντίθεση ας πούμε, το, με τον απλό καθημερινό κούκκο, ερβέδι μου. Που απλώ πάει ο άνθρωπο να βγουν και αφήνει τα αυγά του στι φωλιέ των άλλων πουλιών. Το πουλή γκάνγκστερ πουλάει και ένα είδο προστασία στι φωλιέ και στα πουλιά. Κατά επεκταση που είναι οι ιδιοκτήτε του φωλιού, δηλαδή. πούμε. κανονικά. Καξιτερίδη και έτσι. Ότι λοιπόν, άκουσα πώ έχει δουλειά. Πάει. Αφήνει τα αυγά του τη φωλιά των άλλων πουλιών. Αν αυτά τα πουλιά όμω. Επειδή δηλαδή τα αυγά του είναι σχεδόν διπλάσια, ξέρω εγώ. Επομένω, ξεχωρίζουν. Ναι, ξεχωρίζουν. Βγαίνουν κάρτα που λέμε. Και ρε παιδί μου, άμα πάει το πουλί ιδιοκτήτη τη φωλιά και σπάσει τα αυγά. Έπει πάει, ξέρω εγώ, μετά το πουλί γκάγκστερ και πουλάει, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, τσαμπουκάδε και τέτοια πράγματα. Και σπάει τα αυγά του, ξέρω εγώ, του χαλάει τη φωλιά, πκώνει και το ίδιο το πουλί, ξέρω εγώ και τέτοια πράγματα. Οπότε, ξέρω εγώ, έχουν παρατηρηθεί και φαινόμενα προκαταρτικών ε, χτυπημάτων, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου. Δηλαδή, επίθεση πριν την επίθεση, α πούμε. Δηλαδή, εκφοβισμό, α πούμε. Ναι, ναι εκφοβισμό. Πάει και πριν αφήσει τα αυγά του, πρώτα σπάει τα αυγά του άλλου, ώστε να πει ότι, κοίταξε, βλέπει ότι άμα αφήσω εγώ τα αυγά μου και ση κάτι τότε θα σε πάρει και θα σε σηκώσει γενικός ρε μου ενώ προς το παρόν πήρε και σήκωσε μόνο τα παιδιά σου Μάλιστα μάλιστα, εδώ έχουμε τον Άγγερ που θέλει να πει κάτι mm. Α με τώρα που μιλάμε για πουλιά η 18ο, γιατί πήρε αυτό το όνομα ξέρουμε ε, Κάτι έχω ακουστά ρε παιδί μου πες μας εσύ που νομίζω τα ξέρει κάπως υπάρχει, καλύτερα υπάρχει, Υπάρχουν δύο εκδοχέ. η μία είναι η πιο πούμε, ηχητική σύμφωνα με αυτό που λέει η 18ο Καοχτώ! Καοχτώ! Γίνεσαι 18, ρε παιδί μου. Και για πε την άλλη εκδοχή. Η άλλη εκδοχή, φίλε μου, είναι η εξή. Είναι ένα ε, λαϊκό ε, μύθο, α πούμε, ρε παιδί μου. Τον είχε πει η μητέρα μου, όταν ήμουν κάμια 6-7 χρονών. Όπου η 18ρα, ε, μου, ήταν μια όμορφη κοπέλα, η οποία παντρεύτηκε. Αλλά είχε πολύ κακιά πεθερά, ξέρω εγώ. Και τότε, ρε παιδί μου, σε εκείνα τα μέρη που γινόταν ε, ο γάμο, είχαν ένα έθιμο. Και η νύφη έπρεπε να πάει ψωμιά στην πεθερά, ρε μου, ως, ε, δώρο, α πούμε. Και έπρεπε λοιπόν αυτή η κομπέλα να ζυμώσει τα, τα ψωμιά που τη αντιστοιχούσαν ξέρω εγώ ρε παιδί μου για να τα πάει στην πεθερά τη. Και ξέρω εγώ τα βλέπει η πεθερά και αρχίζει και τα μετράει Και δεν θυμάμαι πως έγινε έχει κάποια σχέση με τον αριθμό των ψωμιών ρε παιδί μου Και είπε η πεθερά ότι κοίταξε δεν έφερε στο σωστό αριθμό τα ψωμιά έπρεπε να είναι 20 Και τη λέει νύφι ρε παιδί μου ότι τα ψωμιά έπρεπε να είναι 18 Και αν δεν κάνω λάθος η... Η πεθερά σκότωσε την ήφη, κάτι έγινε, κάτι έγινε τέλος πάντων παιδί μου, η νύφη πέθανε και έγινε πουλί ξέρω, δι μεταμορφώσανε οι θεοί σε πουλί και πήγαινε από την πεθερά και της φώνεζε τελικά ότι η ψημία ήταν και οχτώ, και οχτώ, και οχτώ Πώς είναι πουλί, το όνομα για πουλί να <Δεκα> λέγεται <Δεκα> 18 επειδή κάνει 18 Κοίταξε φίλε να σου πω κάτι, υπάρχουν ε, τέτοια ονόματα πουλιών τα οποία πιστεύω ότι ξεπερνάνε σε βλακία ακόμα για τον πιο βλάκα ε, Ναι, καμένο <Δεκα> άνθρωπο Να λέγεται 18 ε. Ε, Δηλαδή α πούμε σκέψεις το Ταλαπτινό, την Τζίχα, <Δεκα> τον Ασπροκόλη Δηλαδή είναι λίγο άσπρο στην ουρά, δεν το κάνει να είναι δυνατόν Συγγνώμερε παιδιά και το πουλί γκάγκστα Ναι το πουλί γκάγκστα, πού το πας Κά Ξέρει γιατί λέγεται κάουπερ; Το γελοδοπουλί Ναι, ξέρει γιατί λέγεται κάουπερ; Γιατί τα άλλα πουλιά και λαϊδάνε Ενώ αυτό έχει... είναι και undercover ρε. Μου κάνει και ήχους από για να μην το καταλαβαίνω Καταλαβαίνεις <laughs> το σημείο να αναφερθούμε και στο πρόσφατο event που πραγματοποίησε το newsfilter.gr στο καφέ Orange στις 27 Απριλίου του 2007 ε, μπορούμε, να πούμε ότι, μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε επιτυχημένο αν σκεφτεί κανείς ότι είναι και το πρώτο που επιχειρεί το site on ε, γενικότερα να ευχαριστήσουμε και τα παιδιά που παίξανε μουσική τον Γιώργο που τον έχουμε και απέναντι Και τον Grow Το άλλο παιδί που έπαιξε ε, Να ευχαριστήσουμε το μαγαζί που Μας φιλοξένησε με τον καλύτερο Κατά τη γνώμη μου τρόπο Και ε, Μας άφησε να χρησιμοποιήσουμε το μαγαζί Ως το τέλος του, δηλαδή δεν μας έβαλε κάποιο όριο Στην ώρα ή οτιδήποτε Και τέλος να ευχαριστήσουμε όλους όσους ήρθαν ε, Είτε επισκέπτε του site είτε φίλους μας Και στήριξαν αυτή την πρώτη προσπάθεια ε, τώρα νομίζω μπορούμε να κάνουμε και μερικά γενικότερα σχόλια για το ίδιο το event. Όσοι παρευρεθήκαμε, μπορούμε να πούμε. Ε, σε πρώτη φάση, με τον Γιώργο που έπαιζε και η μουσική, αν έμεινε ευχαριστημένο από. Εντάξει, εντάξει. Εγώ έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω ρε παιδί μου. Έπαιξα ίδια για τι πύρε μου. Πέρα, πέρασα μια χαρά με όσου ήταν εκεί πέρα, ξέρω εγώ. Είπαμε και δύο πράγματα. Εντάξει, εμένα μένα μου φάνηκε μια χαρά η δουλειά. Δεν θεωρώ ότι ήρθαν λίγα άτομα πάντω. Δηλαδή, ούτε πολλά, αλλά ούτε και λίγα. Είχαμε μια ικανοποιητική ε, Κάπω έτσι. Τι άλλοι, κάποιο σχόλιο. Πάντω ε, εκτό από την επιτυχία ή τέλο πάντων το ποσοστό επιτυχία υπήρξε τεράστια κατανάλωση αλκοόλ. Αλλά επειδή θέλω να περάσουμε και κοινωνικά μηνύματα, εντάξει. Αυτό να, να γίνεται. Να, να μην πίνετε πάρα πολύ. Ναι, ε, ναι, γιατί έτσι όπω το είπε τώρα είναι σαν να κάνουμε σαν το Dignation το podcast το οποίο κάθονται κάνουν podcast και πίνουνε. Ναι. Αυτό το έχουμε κάνει κι εμεί έτσι, να ξέρεις. Και που είναι το κακό, στο, να, στο να μην πίνει στο να αυτό στον α πίνει. Ε. Ε, εντάξει, μετά έρχεται το κακό. Α! α. Μου φαίνεται ότι το podcast θα βγει ω έξπληξη τελικά στο iTunes Store. Ε, δεν νομίζω. Βασικά. Τέλο πάντων. Δεν είναι, δηλαδή είναι το μόνο αν βρίζεις στο iTunes Store για να βγει έξπληξη το podcast. Αν περνά τέτοια μηνύματα. Είναι κάποιο πρόβλημα. Ε, εντάξει, θα ενημερώσουμε του αναγνώστε αν γίνει κάτι τέτοιο. Θα, θα τα περνάμε σε SMS. Κάτι άλλο, κάποιο άλλο σχόλιο από του παράγοντε εδώ, Άγγελε ή κανένα σχόλιο. Όχι σχολίο πάνω στο event δεν έχω να πω κάτι, με κάλυψαν οι προλαλήσαντες απλά θέλω να πω ότι έχουμε βγάλει και τέσσερα φωτογραφίες και βιντεάκια και τέτοια και κάποια στιγμή αφού τα μοντάρουμε κάπως θα τα ε, δώσουμε στο κοινό να, να δει πώς περάσει στο που. Άντα, ανέβασε τα Περίμε, κάτσε, σιγά σιγά, άβριο μεθάβριο, θα γίνει και αυτό Αυτά, για το event Σημείο, να μιλήσουμε και για δύο events που γίνονται στην πόλη αυτήν τον καιρό και τράβηξαν το ενδιαφέρον τη ομάδα News Filter. Πρώτα για το event που ονομάζεται Το Ανίκιο στον Κινηματογράφο και θα. και διήρκησε μάλλον από τι 27 μέχρι τι 29 του μηνό. Ε, παρουσιάστηκε στο θέατρο Libion ε, στην ε, σκηνή Παύλο η αλήθεια είναι ότι κανεί από εμά δεν κατάφερε να πάει να το παρακολουθήσει. Αν και αρκετοί, μάλλον το παρακολουθήσει χθε. Πηγή Ματία, η οποία δεν είναι μαζί μα να μα πει την εμπειρία τη, παρακολούθησε, παρακολούθησε μια ταινία. Τη Λάμψη συγκεκριμένα. Του Stephen King μετά στο. Του King. <laughs> ναι, και μετά. Δεν <laughs> <laughs> ξέρω τι. Σε... Βέβαια, πάνε πάνε από όσο έλεγε στο event που λίγο πώ εγώ, γιατί εγώ είχα βγάλει το post, έλεγε ότι ουσιαστικά θα έχει αποσπάσματα από ταινίε. Και θα τα σχολιάζουν μετά άνθρωποι από την ε, ε, ψυχαναλυτική εταιρεία <Κι> βορείου Ελλάδος, κάτι τέτοιο έτσι λέγεται. Ε, αυτό που λέγεται για τα αποσπάσματα πρέπει να έχει τίκιο, γιατί η λάψη δεν νομίζω να είναι μόνο δύο ώρες. Όχι, όχι, ήταν στάνταρ ήταν αποσπάσματα, με άφορες ταινίες. Είναι πολύ ταινία, ταινίες, ξέρω. Και μετά κάνανε κάποια ομιλία πάνω ως προς το πώς παρουσιάζεται το, η έννοια του Ανίκηου. Που παρουσιάστηκε από τον Φρόιντ και μετά ο Χίτσκοκ το ah. εφάρμοσε στι ταινίε του. Ε, σχετικά με το πώ εμφανίζεται αυτό το πράγμα στον κινηματογράφο. Αυτό ήταν το ένα event και μάλιστα μια ε, επισκέπτη του News Filter είχε δείξει ενδιαφέρον και για το πρόγραμμα και ε, ουσιαστικά μα ζήτησε περαιτέρω πληροφορίε και της προτείναμε αν τελικά το παρακολουθήσει να μας πει υπεραίτερη πράγματα οπότε αν έχουμε κάτι από εκεί πέρα θα ενημερώσουμε ξανά Όσον αφορά το δεύτερο event πρόκειται για ένα θεατρικό του Σέξπιρ το Πολύ κακό για το Τίποτα που παίζεται αυτόν τον καιρό στην Εγνατία παίζεται ακόμη όπως ο γνωρίζω με πρωταγωνιστές των Χάρη Ρόμα και την Ρένια Λουιζίδου Πολύ ενδιαφέρον και αυτό κατά τη γνώμη μου Έτυχε να είμαστε μαζί με τον Γιώργο. Πέρα από εκεί και κοιτάξαμε λίγο τιμέ κλπ. προσωπικά να πω απογοητευτική για μένα τιμή του φοιτητικού ιστηρίου δηλαδή κάνει 17 το φοιτητικό και 23 το, το το κανονικό ιστηρίο που για μένα εντάξει, είναι μεν κάποια μείωση αλλά συνήθως είναι πολύ μεγαλύτερε ή πολύ, πολύ, μεγαλ, πολύ μικρότερες τιμές των φοιτητικών δηλαδή. ε, Δεν ξέρω ο Χρήστος αν θυμάται πόσο πληρώσαμε στο τάγκος εντάξεων που είχαμε παρακολουθήσει πόσο είχαμε πληρώσει ημάς ε? 20 ευρώ. 20. Ναι, και το κανονικό ήταν 35. Όπα, όπα, όχι. Τόσο ήταν το κανονικό. Αποκλείεται. Ε, αφού εγώ είχα πάει να ρωτήσω. Τότε 25 πληρώσαμε. Όχι, 20 πληρώσαμε. Ναι. Τέλο πάντων. Ε, κάτω, 100% είμαι σίγουρο. 17 ευρώ είναι αρκετά, αλλά με αυτό το cast που ήρθε και για το συγκεκριμένο έργο δεν νομίζω ότι είναι πάρα πολλά. Προσωπικά διαφωνώ, αλλά εν πάση ε... Εντάξει, δώσαμε 25 ευρώ και είδαμε το Tango Syntaxon το οποίο είναι άλλο πράγμα. Αλλά πάνω κάτω έρπαμε. Λοιπόν, παιδί, δώσαμε είναι... 20. Είναι Σίγουρα είναι, το θυμάμαι. Δώσαμε 25. Δώσαμε 20 εδώ. Το θυμάμαι αυτό το πράγμα. Έχει... Νομίζω ότι αυτό που ζητάει τώρα δεν είναι και τόσο ενθουσιώδε. Ναι, αλλά κάνουμε. Επειδή το podcast αυτό έχει και μια, ένα αυθορμητισμό, δεν κόβουμε καθόλου. Δεν το κόβουμε. Συνεχίζουμε. Τέλο πάντων, δώσαμε 20-25. Δεν πειράζει. Anyways, ε, να επανέλθουμε. Το... Για μένα η τιμή του εισιτηρίου είναι αρκετά μεγάλη ω αναφορματευτικό. Δηλαδή, και ω ποσό να το δούμε. Θα ήταν καλύτερα να κοστίζει γύρω στα 15 ευρώ, ας πούμε. Δύο λιγότερα από όσο είναι. Αλλά το παίρνει σαν τιμή φοιτητικού εισιτήριου. Δηλαδή ένα live κοστίζει γύρω στα 10 με 15 ευρώ όταν ένα... είναι με μέτριο καλλιτέχνη. Όχι όταν έχετε φίρμα. Και είναι προσιτό, θεωρείται προσιτό προ του Εγώ από αυτήν την το λέω. Τώρα, αν κάποιο έχει αντίρρηση. Εγώ σου είπα, τοπία, λόγω το πει, α πούμε. Κάτι είναι και ακριβό γιατί έχονται. Εντάξει, τώρα χάρισε ρώμα. Ναι, σίγουρα είναι γνωστό, γνωστό. Στο ποιος, Λουιζή, το οποίο. Εν Αυτό είναι το δεύτερο event το οποίο Ο θα ήθελα να συμφωνεί για τα... Φάνηκα πολύ ακριβά. Ναι, αλήθεια είναι ότι η ΒΡΕΚΑ την τιμή, άκρως πάω ήταν η Γιατί ναι. πι... πιστεύω ότι... Όχι απλώς έπρεπε, δηλαδή και στην Αθήνα βλέπω ε, θεατριτές παραστάσεις, με ονόματα, όχι αντίστοιχα και και εντάξει, τα αθλητικά Ισθητικά έχουν και επομένω. <σίλει> να είναι και άλλο κόσμο που γενικά. Ναι, στη δεν ε, είναι ε, καθόλου ανεπτυγμένο το θέατρο <σίλει> ρε, το... Όπως και γενικά <σίλει> <πολλά> Όπω και να έχει, ήταν τελάκια την Αυτό είναι να πω εδώ κιόλα ότι και το μονόπρακτο ο Μάρξ, τον που είχα παρακολουθήσει, με πολύ γνωστό ηθοποιό, αλλά ήταν ήταν την παράσταση το από 20 κάτι που ήταν το 25, νομίζω που ήταν το παροδέλφου δηλαδή, μα χαρακτηρίζουν και ματζι τη. Αυτό θα το φτιάξουμε Bon, έντονα, μουσικά, έντονα μουσικό μείνει το φετινό καλοκαίρι στην Ελλάδα με δύο μεγάλα events, το Rockway Festival και το Fly Beyond Festival. Το Fly Beyond Festival που είναι κυρίως για pop μουσική. Αλλά ας ξεκινήσουμε από το Rockway Festival. Χρήστε. Το Rockway Festival ε, αυτή τη χρονιά διοργανώνεται πάλι στο, στο χώρο του Terra Vibe και φιλοξενεί αρκετά δυνατά ονόματα. Στις τρει σκηνέ, όπως κάθε χρόνο, έχει τρει σκηνέ. Λοιπόν, στην πρώτη σκηνή, που είναι η Rock, ε, παρουσιάζονται η Europe, γνωστή σε όλους μας Europe από το It's the Final Countdown, <Τι> που έχουμε, το έχουμε συνδέσει με, το, με την Εθνική Ελλάδα, στον Γκάλι και το Γιάννακι. Συνεχίζει ο Chris Cornell, ο οποίος είναι το τελευταίο καιρό, έχει ακουστεί πολύ, από το τραγούδι του You Know My Name, από το Casino Royale, τη <Τι> Άς, του, κότυρα, ναι. του, την Ελλάδα. Ναι. Τη την Ελλάδα, τη δελευταία την και κλείνει την rock σκηνή ο Robert Plant, ο οποίο είναι ο τραγονιστή των, ήταν μάλλον τραγιστή των Zeppelin, τρίλο του Rock. Τώρα, τη δεύτερη μέρα, στη δεύτερη σκηνή, που είναι η Metal σκηνή, εμφανίζεται αρχικά ένα ελληνικό συγκρότημα, ένα ελληνικό μετασγκρότημα, η Kinetic, που είναι αρκετέ καλέσει κριτικέ. και συνεχίζουν η ανάθεμα, πολύ γνωστή και αγαπητή στο ελληνικό κοινό. Έρχονται οι Ice Death μετά από το εκπληκτικό live που είχαν κάνει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη πριν από κάποια χρόνια και μάλιστα έχει γίνει και ο καλύτερος ε, δίσκο τους για μένα προσωπικά. Dream Theater για ακόμα μια ε, χρονιά στην ε, Ελλάδα. Πριν από δύο χρόνια είχαν έρθει και είχαν καταπλήξει το κοινό με την παρουσία τους. Απίστευτα επαγγελματίε. Πραγματικά δεν είχαν κάνει ούτε ένα λάθος πάνω στη σκηνή. Παίξα τρεις ώρες. Πέρα από δύο χρόνια τώρα. έτσι. Η dream, dream Theater παίξαν 3 ώρες και ήταν μεγάλη διάρκεια. Ναι, όντως. Ήταν ακριβώς το συστήριο, αλλά άξιζε για τρεις ώρες. Ακριβώς τα λέμε, 60. Ε, νομίζω ότι έκανε γύρω στα 50 ευρώ. Δεν θυμάμαι yes. ακριβώς. Έτω λίγο 50 ευρώ. Και για ακόμη μία χρονιά, όπως και πριν από δύο χρόνια, έρχονται οι Black Sabbath, αλλά τώρα με άλλο ταγουδιστή και με άλλο όνομα. Τον ε, Roll James 2 και το όνομά του είναι από το πρώτο άλμπουμ που χάνε βγάλει με τον Ron James Dio, το Heaven and Hell. Την τρίτη και την τελευταία μέρα είναι, Η τρίτη και τελευταία μέρα είναι αποκλειστικά για τους αφιερωμένους και του Metallica. Οι Metallica έχουν πάρα πολύ και να έρθουν στην Ελλάδα, δεν θυμάμαι, πραγματικά δεν θυμάμαι να έχουν έρθει ποτέ οποίος με ενδιωθώσει κάτι σαν με κάποιο σχόδιο άμα θυμάται κάποια συναντρία ε, πιστεύω ότι θα γίνει χαμός. Τώρα, να πούμε ότι ε, τα εισιτήρια έχουν βγει για όλες τις ναυλίες. Μπορείτε να δείτε τις, ε, τις τιμές στο site www.ddmusic.gr η οποία είναι διοργα... ε, διοργανωτική εταιρεία και στο newsfilter.gr που μπορείτε να τα δείτε. Αυτά, για το Rockwave. Λοιπόν, το... ε... Θα το τώρα για το Pop Festival. Ας πούμε για το Pop, για το Festival αυτό θα γίνει 17 με 19 Ιουλίου στο Ολυμπιακό Στάδιο. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα pop event, pop festival, το οποίο θα γίνουν φέτος στην Ευρώπη και αναμένεται εναγωνιωδός από πολλούς λάτρησης pop μουσικής σε όλη την Ευρώπη, όχι μόνο στην Ελλάδα. Ε, αρκετά μεγάλα ονόματα, δευτερό σύμφωνα με τον Χρήστο, αλλά συνεχίζουν είναι μεγάλα. Έχει κάποια καλά, αλλά... Όπως θα... η Evry Lavigne, η Pink, η James, η Air, η Tori Imos και άλλοι, να πούμε το πρόγραμμα χωρίζεται σε τρεις ημέρες, 17, 18, 19 Ιουλίου, όπως είπαμε πριν και αυτό θα γίνει στο Ολυμπιακό Στάδιο, έξω από το Ολυμπιακό Στάδιο, κάτω από την... από μια πύλη και πέδε θυμάμαι από το κομμάτι στο τέλο πάντων Του κάλα <Καλυκά> Όχι, όχι, το κάλα <Καλυκά> ε, ε, ε, Όχι, όχι πύλη τον Εθνών, όπω ο Σλήθος. Ο, δίπλα από το τοίχο στον Εθνό. Να πούμε επίση ότι έρχεται και ο Michael Μάικλ φέτος στην Αθήνα, για μία και μόνο συναυλία. Α, ε, οι Σκόπιος πώς δεν είναι δε Έχω... το 98, η αυτοί Αυτό το έχουμε Ιουλίου. Δεν θυμάμαι αυτή η in Έχουν ανακοινώσει για την Αθήνα τη συναυλία του στο αλλά θα <συγγγγλ> Άλλο ενδιαφέρον θέμα που παρουσιάστηκε στο Newsflick τον τελευταίο καιρό ήταν αυτό που αφορούσε την ανακάλυψη ενό πλανήτη που μοιάζει με την γη. Εδώ κάποιο σχόλιο γι' αυτό. Εμένα μου φάνηκε πολύ παράξενο στην αρχή όταν το πρώτο άκουσα. Τι μοιάζει με τη γη. Έξα, έχει ίδια μάτια και τέτοια. Ιδια μαλλιά. Λοιπόν, τα λέμε μοιάζει, να το πούμε αυτό. Πρώτον, έχει κατάλληλη θερμοκρασία παρόμοια με τη γη, δηλαδή από 0-40 βαθμού Το οποίο σημαίνει ότι ο πλανήτης είναι κατάλληλος για ανάπτυξη ζωής και ότι αυτό καταβάσει και ότι έχει τόσο στερεά όσο και η δηλαδή η γη και ας το πούμε νερό Όσο άκουσα εγώ δεν έχουν βρει νερό ακόμα έχουν δει ότι είναι βραχώδης οπότε αν υπάρχει νερό θα υπάρξει υγρή μόρφη λόγω της νεμοκρασίας Βασικά θεωρώντας ότι έχουν δει τον πλανήτη Εάν έχει σύννεφα Σημαίνει ότι έχει και νερό Και αυτά τα σύννεφα φυσικά, είναι άσπρα ε, βασικά. Αλλά εγώ νομίζω ότι βρήκαν νερό πάνω στον πλανήτη Το πρόβλημα είναι ότι ο πλανήτης Είναι έξι έτσι φώτος μακριά 20,5 έτσι. 20 ε, 20 ε, δεν μπορώ να φτάσουμε ποτέ σε αυτό το πλανήτη. Ε, φυσικά δεν Και δεύτερον η μάζα του πλανήτη είναι η δηλαδή, πλάσια ότι μα δηλαδή σε περίπτωση πενταπλάσια. Σε περίπτωση που πηγαίνουμε σε αυτόν τον πλανήτη, το βάρο θα μα καθίουν πάνω στον πλανήτη. Δεν θα μπορούσαμε εσύ. να σταθούμε όρθι. Σουβαρά απλά. Γιατί υπάρχει, έχει τη πλάσια βαρύτητα. Να πω, δηλαδή εσύ α πούμε πώ πού σε κιλά. Έχουμε 80. Ενώ το πλανήτη έχουμε 240. Σουβαρά απλά. Βασικά, το άξονα με το μεταπλάσιο το διασμένοπ και έχουν τύπου είναι σχεδόν σαν τη γη, 1,5 16 από εκεί. Καλού άκουσα. άκουσα σε μια σε κανάλι ένα σπίτι. Το λέω Newsfield, δεν χρειάζεται το κουζίνη απλά δεν Δεν ξέρω τι αυτή τη στιγμή να το δούμε το άρθρο στο Δεν Filter, ο πλανήτη είναι αρκετά μεγαλύτερο από τη γη και το πολύ μεγαλύτερο που δεν θα μπορούσε να το του αν ή Κατάλαβα. Άμα όμως δύο άνθρωποι που να σηκώσουμε έναν άλλον <laughs> <laughs> Ή μπορεί να, χ... μπορεί να χρησιμοποιούν και φυκανικά πέστα, για όσο το ένα άλλο που θα έπρεπε να συζητήσουμε σχετικά με, το... με την έβρεση αυτή και την ανακάλυψη του νέου πλανήτη Είναι το πώ φωτίζεται, γιατί εγώ άκουσα κάτι για ένα αστέρι το οποίο μοιάζει με ήλιο και περιστρέφεται γύρω από το πλανήτη αντί να συμβαίνει το ανάποδο όχι, ο πλανήτη πιστεύεται γύρω από το αστέρι, Απλά το Αστέα είναι αρκετά μικρότερο από το δικό μα Ήλιο και αυτό ο πλανήτη βρίσκεται πολύ κοντά του. Δηλαδή, κάνει μια απλή επιστροφή σε. 14-28 μέρε, κάπου εκεί. Ναι, νομίζω δηλαδή ότι. Όχι, από ό,τι άκουσα, ότι ένα χρόνο. Ένα μήνα είναι 3 μέρε. Ο ένα μήνα ο δικό μα είναι σαν τρει μέρε που έχουμε πλανήτη. Δηλαδή, κάθε τρει μέρε εναλλάσσεται η εποχή. Απίστευτο. Δηλαδή, σε 12 μέρε έχει ένα χρόνο. Έχει αναλάξει μεταξύ 4 ώρων που ακούσε το δεκαμέρι. Ναι, λίγο παραπάνω είναι. Επίση αυτό το νούμερο αναφέρεται στο News Filter, αλλά δεν έχουμε και να το φούρνο. Τελικά είχαν δει πιο αρχαία ηλίση. Τέλο πάντων. Ηλίση περιστρέφεται γύρω από τη Γη. Κάποια ηλίση. Έτσι. Και κατά πόσο υπάρχει ζωή τώρα εκεί πέρα, Βρίσκο. Κοίταξε να υπάρχει. Υπάρχει ζωή στο πλανήτη αυτό. Ε, Όπω ε, θυμάμαι μια έκφραση σε μια ταινία επιστημονική νομίζω. Δεν θυμάμαι πως το όνομα, έπαιζε η Τζότη Φώστερ. Ναι, εννοεί τι είναι επαφή. Η επα... η επαφή. Ναι. Έλεγε ρε παιδί μου ότι ναι. ξέρετε, άμα η... μόνο στη γη υπάρχει ε... ναι. ζωή τότε πολλής χώρας πάει χαμένος, ας πούμε, εντάξει. Κάμε Και εντάξει, και ένα δίκαιο εδώ πέρα. Τις... Να παίξουμε τις πιθανότητες. Επά致, εντάξει, άμα δεν πάμε, πώ θα ξέρουμε, άμα θα δούμε. Μπορούμε Φού να φτιάμε. Πήγαμε... Μπορούμε να δούμε και το το ζωή πιο κοντά. Πολύ, πολύ... Κάνας μικ Εν τω μεταξύ, άκουσα μία άποψη ενό επιστήμονα που έλεγε ρε παιδί μου ότι άμα είναι πολύ ανεπτυγμένοι οι εξωγένειε στο να έρθουν από τόσο μακριά σε εμά, τότε λέει παίζει να αν είναι ανάμεσά μα και να μην έχουμε καταλάβει, α πούμε, τόσο απλά. Παίζει. Εγώ απλώ γεννήθηκα Είσαι... γιατί πριν από μερικέ μέρε έβλεπα ένα επεισόδιο που βρήκε ο κεραυνό και. Μόσκι... Κάθε φράση ήταν τόσο ε, κάποια στιγμή ξέρω εγώ ο ένας λέει στον άλλον, αυτούς που ήθελα να το διάστημα, λέει μα στρατηγέ και ο λέει μαμούνια. Ε, όχι. <laughs> αυτή αυτοί ήθελαν κάτι με βαρύ, ήθελαν να κάνουν και τέτοια. Ναι, Τώρα ναι, η εξωγήινη απο την το άλλη γύριση. Γύρι. Εσείς και, το... και όλες το λέει μαμούνια. Γιατί είναι τόσο άσχημοι. Για να όχι, κανονικοί άνθρωποι ήταν σε αυτό. Γιατί άμα φανταστείς... και άμα... τον πλανήτη Gotham, του λέγανε Gotham Κάτσε, τι Gotham. Αυτή είναι. Πολύ... τι λέει, εδώ πέρα τι ταινίε, τα ξέρω εγώ. Όχι, όχι, όχι, έτσι λίγο Καλά το, το λέω. Το το το το Γοθα... Και αυτή είναι η Από εκεί δεν ήταν Batman. Ναι, από κι κάτι για πέρα κι εγώ. Εντάξει, Είχαμε πει λίγο, το ξεσκίσαμε λίγο τώρα Όχι αυτή η γη, ξέρεις, είναι η τρίτη γη πως ήταν στο Στάντερ Κάτς Πραγματικά δηλαδή, μας είναι που ποιοφορές αυτή τη στιγμή ε, Να σου πω, ρε, Σε ρε, ήδη ε, Να σου ρωτήσω κάτι, στο μικρό μου πόνι τίποτα καμιά γη άλλη <laughs> Ε, όχι αυτό το θυμάμαι ΟΚ okay. Θα πούμε κάτι άλλο για τη βίβλο τώρα ή... <laughs> όχι θα ότι <πούμε laughs> το, <laughs> το αφήσουμε. Στο εφτράπελο θέμα τη εβδομάδα. Επειδή κανεί δεν θέλει να χογραφήσει αυτό το θέμα, θα το κάνω εγώ. Λοιπόν, το εφτράπελο θέμα αυτή τη εβδομάδα μιλάει για το κάπνισμα, το οποίο ορισμένε φορέ μπορεί να σώσει ζωέ. Όχι, δεν είναι καθόλου περίεργο, θα καταλάβετε μέσα τι εννοούμε. Λοιπόν, όσο περίεργο και αν ακούγεται αυτό, που δεν είναι καθόλου περίεργο, αλλά είναι λιγάκι, το κάπνισμα έσαι τη ζωή τη Μπρέντα Comer Η Μπρέντα, λοιπόν, η οποία ζει στην πολιτεία τη South Carolina, στην Αμερική, είναι καπνιστή, τόσο ποτέ δεν μέσα στο σπίτι Πολύ καλό αυτό. Καθώς ο άντρας της, ως μη καπνιστής, της το απογορεύει. Θέλω να το γνωρίσω αυτόν τον άντρα. Η 53χρονη λοιπόν αυτή η γυναίκα ήταν η κουζίνα του σπιτιού της και έπλαινε τα πιάτα, όταν αποφάσισε να βγει έξω για να κάνει ένα τσιγάρο. Βγαίνει λοιπόν από το σπίτι για να καπνίσει, και μια ολόκληρη βλανιδιά πέφτει μέσα στο σπίτι της ακριβώ στο σημείο που καθόταν πριν από ένα λεπτό. Η πρένα σώθηκε επειδή ακριβώ είχε βγει για να καπνίσει. Πλέον, όταν ο άντρας παραπονιέται για το τσιγάρο, αυτή το απαντάει το τσιγάρο υποσυντίκε σώζει ζωές. Εγώ παιδιά εγώ την κάνω πάνω να κατεβάσω το newscast από το ipunes, γιατί έχω ipod και... και μ' αρέσει Τι την κάνει γινώ, τελείωσε αφού ε, Αυτό λέω, πάνω να την κατεβάσω, αφού έχει τελειώσει αφού Αφού έχεις Πώς ipod Πώ δεν έχω ipod, απ' όσο το κρύβω Εγώ έχω ipod Η... Ή... μα τι έχει μα, ipod από ότι ε... ξέρω είναι χαλασμένο Όχι εσύ δεν έχει ipod Έχω ipod Όχι δεν έχει Πίστεψε με δεν έχει γιατί εγώ απέκτησα νομίζεις ε... Σωστό ε, Α, ah, μάλλον ο Χρήστος εννοεί ή ότι τώρα το έχει ο Χρήστος. Ένα κουνούπι μας περιτριγυρίζει Γι' αυτό πρέπει να πάμε να σκοτώσουμε, γεια σας αφήνουμε Τέλος του newscast, κουνούπι σου έρχομαι Γεια yeah. Το τελευταίο καιρό το Mozilla Foundation όπως λέει εδώ πέρα και ο Φίλτατος ε, Γιάννης ανακοίνωσε ε, την ε, έκδοση του Κεραυνόπουλου 2 για email client <σχελίδι> Ξαμπάρτο μόχι ο παρασκευάς βασ βασ βασ θα το δεις βασ βασ βασ ο παρασκευάς βασ βασ βασ τα υποφέρεις Παραγγελία θα ήθελα να κάνω. Ένα γύρο πίτα με γύρω κοτόπουλο σε πίτα με απώλα και ουγγαρέζα. Ένα γύρο κανονικό σε πίτα με απώλα και τζατζίκι. Ένα κομμάκι γύρω τζατζίκι χωρίς κρεμμύδι <Τι> ντομάτα. <Τι> ναι, χωρίς κρεμμύδι ντομάτα. Ένα σουβλάκι ψωμάκι ντομάτα πατάτα τζατζίκι. Και ένα μπουκαλάκι ε, 500ml Coca-Cola ε, Δεν ξέρει αν έχει Lite των 500. Κουτάκι, <συστά> Κουτάκι τότε, κουτάκι Lite. Α, εντάξει, μπουκαλάκι είναι Lite των 500. Έγινε, αυτά. Έγινε. Γεια σα. Σέσσε. <συστά> <συστά> Τώρα πρέπει να σημειωθεί ότι όλοι έχουν βγει έξω στο μπαλκόνι και τρώνε ενώ εμείς εδώ συνεχίζουμε να κάνουμε την ηχογράφηση mm.